σχέσεις, εκτίμηση αλλά και αγάπη μεταξύ των λαών μα. Και όπω είπατε και χθε, ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σα διαβεβαιώνω ότι με τον ίδιο τρόπο και η Ελλάδα αγαπάει τη Γαλλία. <Το> <Το> <Το> Για την Ελλάδα, et την Ελλάδα, l'artec 427 c'est Μου, αυτό. Ο Μανώλης είναι αυτός mm -hmm. ο τελευταίος ο Μακρόν που είπε το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία mm -hmm. Κατά τ' άλλο, ακούσατε είμαστε στα μπετά mm -hmm. Το είπε και ο Μητσοτάκης, το είπε και ο Μακρόν, τον είχαμε εδώ το Σαματοκυριακό Μεγάλο γεγονός, είναι δίπλα μας αν τολμάει να έρθει ο Μακρόν που θα προτάξει τα στήθη του Τόσα έχουμε αγοράσει από τον Μακρόν. Ο καλύτερο νταβατζή είναι. Λογικό να θέλει να μα προστατεύσει γιατί θα βρει άλλο θύμα. Mm. Οπότε προτιμάει από την πολεμική σύραξη, την απειλή πολεμική σύραξη για να πουλάει τα όπλα και εμεί εδώ να αγοράζουμε και να λέμε τα πολύ ωραία για το Ελλά Γαλλία Συμμαχία. Γι' αυτό βάλαμε και το πολύ γνωστό τραγούδι, αλλά από άλλη εκτέλεση η Εντίθια πιάφη είναι ξεπερασμένη. Όπω ακούμε και καταλαβαίνουμε. Mm. Αλλά από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, πάμε εδώ δίπλα στη Βουλγαρία που είναι. Πολύ προοδευμένη χώρα. Έχει και αυτή το πρόγραμμα Βουλγαρία 2-0. έχουμε εμεί το Ελλάδα 2-0. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Και αυτό είναι θέμα που ε, το θέτουν οι δημοσιογράφοι στον αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεως Κωστή Χατζητάκη. Πλαμό Που, η Ελιστάτ λέει, κύριε Υπουργέ, ότι το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε και άλλο σε σχέση με το παρελθόν. Ήμασταν πρώτε τελευταίοι στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε τελευταίοι μαζί με την Βουλγαρία. Ότι στη Βουλγαρία τα πράγματα είναι καλύτερα. Ότι στη Ρουμανία τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν ήταν καλύτερα, θα ονειρευόμασταν τα παιδιά μα να ζουν όπω ζουν τα παιδιά των Βουλγάρων. Αβε κα μέσο βενίρ. Σε αλέ με λεφρέ. Μεσαγκρίν με πλευσίρ. Ζε με πλήμπε ζουαντέ. Όχι, Παναγία μου. Παλαγέλε Ζαμούλ. Αβε κλερτρεμόν. <Πα λέγε πουρτουζούρ> Αν ήταν καλύτερα, θα ονειρευόμασταν τα παιδιά μας να ζουν όπως ζουν τα παιδιά των Βουλγάρων. Το ονειρευόμαστε αυτό. Δεν το ονειρευόμαστε. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει ότι εμείς εδώ είμαστε καλύτερα. Και οι Βούλγαροι ονειρεύονται τα παιδιά τους να ζήσουν σαν τα παιδιά των Ελλήνων. Πολύ ωραία σκέψη. Οι δείκτε λένε άλλα, γιατί βγαίνουν κάτι έρευνε, στατιστικέ από την Ευρώπη και δείχνουν ότι η Βουλγαρία τρέχει με πολύ γρήγορου ρυθμούς και η Ρουμανία από πάνω, παρά το ότι είναι παιδιά του Τσαουσέσκου που παρακολουθούσαν ο ένα στον άλλον κτλ. κτλ Τέλο πάντων, ε, παρόλα αυτά πάνε πολύ καλά. Όμω έρχεται ο κύριο Χατζηδάκη να μα πει: ότι όχι, εμ, επειδή δεν του ζηλεύουμε, άρα πάμε εμεί καλά. Μάλλον αυτοί μαζεύουν, τρώνε τη σκόνη μα και αυτοί. Είμαστε καλύτεροι στην Ευρώπη. Ο αντιπρόεδρο με την πρώτη ευκαιρία τα λέει και τα ξαναλέει. Είπαμε Ρουμανία και θυμηθήκαμε τη Σοφία Βούλτευση, και θυμηθήκαμε τη δήλωσή τη ότι η Κοβέση, που είναι από τη Ρουμανία και να φύγει να πάει εκεί, ε, είναι του Τσαουσέσκου παιδί. Άρα δεν έχει μέσα τη δημοκρατικά αντανακλαστικά, ε, δεν μπορεί να καταλάβει τη διάκριση των εξουσιών και γενικώ θέλει να διαβάλει την κυβέρνησή μα. Εκεί να καταλήξουμε. Αυτά τα λέει η κοβέση που είναι Ρουμάνα. Θα ακούσουμε τώρα έναν Έλληνα, Γιάννη Μαθρέμα. Είναι ο κύριο Χαράλαμπος Βουρλιώτη, είναι πρόεδρο τη αρχή ξεπλήματος δημοσίου χρήματο και λέει. Η διαφθορά πλέον για την ελληνική πραγματικότητα, πάντα μιλάω, αρχίζει να γίνεται μια καθημερινότητα, αρχίζει να γίνεται μια κουλτούρα ανοχή, κουλτούρα επιδοκιμασία και στο τέλο κουλτούρα μιμητισμού. Τι εννοώ, από την απλή παθητική στάση και την ενοχή, προχωράμε στην επιπλημασία. Άρα, χάρα, γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι η διαφθορά μια κανονικότητα. Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο τη και κομμάτια της διαφοράς. Τι είναι και ο κύριο παιδί του Τσαουσέσκου, που έχει μεγαλώσει, έχει σπουδάσει, Μήπω το Βουκουρέστι και έχει πάρει κάτι από εκεί. που είναι η βούλτεψη να βγει να τοποθετηθεί εδώ για τα όσα λέει. Ποιο, Ο Πρόεδρος τη αρχή ξεπλήματο δημοσίου χρήματο, Βλέπει κάθε μέρα, ακούει, παρακολουθεί, του έρχονται εισηγήσει, πληροφορίε, ειδήσει, ξέρει ακριβώ τι συμβαίνει, αν τα προλαβαίνει ο άνθρωπο και αν τα προλαβαίνει η συγκεκριμένη υπηρεσία όλα αυτά που γίνονται σε μια διεφθαρμένη χώρα που η διαφθορά έχει γίνει κουλτούρα. Δεν το λέει κοβέση, το λέει ο κύριος Βουρλιώτης. Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο τη και κομμάτια της διαφθοράς. No! Ποια? Αυτό που είπα τώρα εδώ, Πώ το πάρε, παιδιά ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο τη και κομμάτια τη διαφθορά. Εκεί, απαντώ εγώ. Ναι, σωστή είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού τη χώρα. Ακούσαμε όμω και τον κύριο Βουλιώτη, που είναι Ρουμάνο. Από ό,τι φαίνεται, και αυτό, τη Ρουμανία που είναι ανεπτυγμένη και έχουν κρίση γενικώ. Από τον Τζαουσέσκο και μετά δεν μπορούν να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Τιμούμε τη γαλλική-έλληνο-γαλλική -γαλλική φιλία σήμερα και την παρουσία του Γάλλου Προέδρου εδώ στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο με τα ωραία πλάνα. Ταξίδευσαν στο εξωτερικό. Ε, τα είδαμε όλοι, μιλήσαν για δημοκρατία, για την Ευρώπη, για την κρίση στη Μέση Ανατολή Και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία Όμως αυτές οι εικόνες τελειώνουν Οι μέρες τους είναι μετρημένες, όχι του Μακρόν κα, του Μακρόν είναι έτσι κι αλλιώς γιατί τελειώνει η θητεία Αλλά του Μιτσοτάκη του επίσης τελειώνει η θητεία Πώ θα τελειώσει η θητεία του Μητσοτάκη Ένα είναι αυτό που μπορεί να την απειλήσει Με τη βοήθεια... Όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η νέα δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη. Δεν έδες, Δήμου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να αντιθείς αναλόγως. Άντε, λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Οπότε και να προκηρυχτούν εκλογές. Η νέα δημοκρατία θα έχει σχηρό αντίπαλο το Πασόκ. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά Η Μαριλού απόφαση έχει πάει Να πάει αλλού να ανέβει πιο ψηλά Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Τον εγώ θα έπρεπε να πει για να συνεχιστεί το γαλλικό... Που έχουμε από την αρχή αλλάξαμε ενότητα από τη Γαλλία την φιλία γι' αυτό πετάχθηκε ο Ευαγγελόπουλος με το τραγούδι τον σκοτώσαμε δεν ξέρω αν θα έρθει στην πορεία αν ξανατεθεί θέμα γαλλία θα επανέλθει. Αλλά τώρα έχουμε μείνει εδώ στην Ελλάδα και ακούσαμε τον, από την Κεντρική Επιτροπή τον Νίκο Αδρουλάκη να λέει τον Ερώμπη και σταυλάκι, όλοι μαζί το βάλανε εκεί και γενικώ έρχονται. Όποτε γίνουν οι εκλογές, είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη της πρωτιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονότο, είναι πολύ αισιόδοξο γεγονότο και είναι ε, νέο, πολύ καλό, ε, ώστε να μπορεί ο ελληνικός λαός αυτά τα δύσκολα που περνάμε να κρατηθεί από κάπου. Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη, τη μάχη της πρωτιάς. Τη μάχη της νίκης, τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Οι Μαριλού αγράμματοι μικρή, Οι χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι Έλλει ψηλά να ανέβει σαν δέντροι Έχουμε μόνο μία μάχη, τη μάχη της πρωτιά. Μα η Μαριλού η φτωχή Πασόκ είναι Πασόκ Α, Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ψάχναμε όλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο Τι ακριβώς είναι το Πασόκ Το Πασόκ λοιπόν είναι Πασόκ Δεν έχει αλλάξει τίποτα έτσι όπως το ξέρουμε Έτσι όπως το έχουμε αγαπήσει Έτσι όπως έχουμε περάσει τα ωραία χρόνια Και τώρα φορτσάρει ειδικά το Σαββατοκύριακο και Γραμματέα Και προχωράμε, πάμε μπροστά Να ρίξουμε τον Μητσοτάκι, βέβαια Να ρίξει το Μητσοτάκη έρχεται και ο Τσίπρας και θα βοηθήσει και ο Καμένος αν χρειαστεί όπως είπε. Να ρίξουν το Μητσοτάκη θέλει και η Ζωή Κωνσταντοπούλη, τον έχει ρίξει, είναι η ίδια πρωθυπουργός το μυαλό της. Ο Βελόπουλος επίσης έρχεται, γενικώς τρέμει καρέκλα του Μητσοτάκη και δεν ξέρω ποιος θα πρωτοπάρει αυτή την καρέκλα. Εδώ τώρα είμαστε στην ενότητα Μαριλού, δηλαδή Πασόκ. Η Ήβρης, της αλαζονικής διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να είστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετοιμιγωρία στις επόμενες εθνικές εκλογές που ο πολαός θα επιλέξει το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να μπει τέλος στη διαφθόρα και την ατιμορρησία Ω! Πασοκάρα! Το Πασόκ είναι Πασόκ. Αχ. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Κάνει την υπουργό, αυτή την κυρία, όποτε έρθουν στα πράγματα σε έξι μήνε που θα έχουμε εκλογέ, να την κάνει υπουργό, αυτή την κυρία πολιτισμού. Να γίνει τελετή παράδοση, με ενδώνει, να παραδώσει σε αυτή την κυρία και τη μιλάει για την ιστορία του Πασόκ. Το στυλ τη είναι ό,τι καλύτερο. Ε, ταιριάζει για Πασόκ, ωραία χρόνια και είναι αυτό που περιγράφει η κυρία με το ύφο τη κυρίω και όχι με αυτά που λέει. Και με αυτά που λέει ότι χρωστάμε όλοι στο Πασόκ. Δεν χρωστάει το Πασόκ εμεί όλοι. Χρωστά στο Πασό, χρωστάει βέβαια και το Πασό, κάτι, εκατομμύρια που δεν τα έχει πληρώσει χρέη στην, στο κράτος μαζί με τις Νέες Δημοκρατίες είναι ένα δίς και τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα, τα οποία το ένα κυβερνάει, το άλλο έρχεται να κυβερνήσει και χτες ξεκίνησε την προεκλογική του περίοδο και αγώνα μαζί για την νίκη της δημοκρατίας Παράταξης, μαζί για την νίκη του Πασόρ. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτές είναι οι αρχές μας, αυτές είναι οι αξίες μας και αυτή είναι η πηξίδα για το μέλλον. Η νιγαριά μας απλώς εκλογιά, να πάει ψηλά που το είχε τάξη, να φτάσει εκεί που φτάνει η Μαρίλου κοινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει τον κόσμο αυτό που ζει στο Μαχαλά. Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μα αγώνα. το προεκλογικό μας αγώνα. Μη χάσουμε ούτε στιγμή. Εμείς μιχάσουμε χάσουμε ούτε στιγμή εσείς και να χάσετε δεν τρέχει τίποτα. Προεκλογικό αγώνας, μια στιγμή πάνω, μια στιγμή κάτω. Εμείς. Δεν πρέπει εμείς να το χάσουμε όλο αυτό. Το παρακολουθούμε. Το Ογκουστάρουμε, το θέλουμε, είναι ωραίο. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο: μοιράζουν τα 150 ευρώ ο ένα. Ο άλλο σήμανε χθε το σάλπισμα τη νίκη. Μέσα στο μήνα Μάιο τα κόμματα Τσίπρα και Χριστιανού δεν τα για το φθινόπωρο, γιατί φθινόπωρο θα έχουμε εκλογέ μετά τη δεθμάλλον, Οπότε, όπω λένε οι πληροφορίε και τα δημοσιογραφικά γραφεία, ό,τι πιο έγκυρο σε αυτόν τον τόπο δηλαδή. Οπότε, ετοιμάζον όλοι, έχουν ακροβολιστεί και περιμένουμε. Να ξεκινήσει η δημοκρατική διαδικασία μετά τη Γυροβίζιον. Πρώτα ο θα αποφανθεί για το τραγούδι τη Γυροβίζιον και μετά θα αποφανθεί για το, τη μοίρα του, τον τόπο του και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε για να κλείσουμε το άσμα Μαριλού, πρέπει να ολοκληρώσουμε ω Γιατί να ψήσει κάποιο Πασόκ και όχι η, Σύριζα, η Νέα Δημοκρατία. Για το Πασόκ είναι μαγιά. Έλα μου. Για το Πασόκ είναι Μαγκιά. Δημοκρατικής Παράταξης, μαζί για την νίκη του Πασόκ. <Τι> το, το Πασόκ είναι μαγιά. Και σα λέω τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας δεν ήταν οι κοβέσοι στους δελφούς, ούτε τι λέει ο Γεωργιάδης. Τι, ποια ήταν τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας αν δεν ήταν τι λέει ο Γεωργιάδης όλα αυτά που λέει ο Γιοργιάδης, γιατί κάθε μέρα λέει σε 5-6 εκπομπές πάρα πολλά και σημαντικά ο Γιοργιάδης και επίσης η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου η απογονος που έδινε τους γονεί τη όταν ήταν παιδούλα η Κοβέση η κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν αυτά τα σημαντικά γεγονότα να ακούσουμε να μάθουμε ποια ήταν τα σημαντικά γεγονότα Τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας ήταν ότι ο Μητσοτάκη σε μια εβδομάδα Συγχανούμε. κατάφερε να φέρει για την Ελλάδα, δίπλα στην Ελλάδα, και την Αμερική και τη Γαλλία. Αχ, αυτό είναι πια? Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός εσείς της εβδομάδας, θεωρείτε, τι να κάνουμε τώρα. Εσείς και ότι αυτό πρέπει να κάνει εσείς. περήφανο κάθε Έλληνα τι λέει. Εσείς και κάθε εσείς Ελληνίδα. Εσείς σταματήστε ο... πια την κρίνια το, το βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε. <laughs> εσείς Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα. Όλη η μέρα κλάψα και θλίψει. Λες θεωρεί... και η Ελλάδα είναι καμιά καταστραμμένη χώρα. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. <laughs> Σταματήστε και το κάρβουνο να πω εγώ, να συμπληρώσω την ε, Σοφία Βούλτεψη και τον Άδωνη Γεωργιάδη Σταματήστε την κρίνια, πάμε πάρα πολύ καλά Έφερε τον Τραμπ, ε, ο, ο άλλος που παραλίγο δολοφονηθείς από έναν ε, ξίσου ημίτρελο Στον λευκό οίκο εκεί που ήταν στου ανταποκριτές ε, Αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τραμπ επίσης αγαπάει Οι δυο μισούνται, ο Τραμπ και ο Μακρόν βρίζονται δημοσίως δηλαδή επειδή είναι πολύ σοβαρή παγκόσμια ηγεσία. Οπότε, ο Μητσοτάκη τους ενώνει όλους. Πάμε πάρα πολύ καλά στα οικονομικά, ακούσαμε τις συγκρίσει με τη Βουλγαρία. Πάμε πάρα πολύ καλά στα θεσμικά, η Ρουμάνα να φύγει να πάει καλιά της, εμείς θα το ξέρουμε τι κάνουμε και πώ παρακολουθούμε. Η δικαιωσήνη ξαναέβαλε την υπόθεση των παρακολουθήσεων στο Σιρτάρι, δεν το βγάλικά, δηλαδή. Γιατί δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Με το σκάνδαλο του ΠΕΠΑ δεν υπάρχει επίση θέμα. Ε, τα τρίμερα γεμίζουν τα ξενοδοχεία, άρα δεν θέλουμε τίποτε άλλο πάνε όλα πάρα πολύ, Καλό καιρό έχουμε, πάνε όλα καλά. Οπότε να σταματήσουμε την κρίνια, τη μιζέρια, να δούμε μόνο τα θετικά αυτά που ευνοούν την κυβέρνηση και του υπουργού για να ξαναγίνει κυβέρνηση και υπουργεί για άλλε 8. Τετράετιες, οπότε Ξανά για Μακρόν, ξανά για Τραμ. Ξαναλέω λοιπόν την, αυτή, μόνο τι θελετές 7 μέρε και κινήσαμε με έναν μητσοτάκι που δίνει στον ελληνικό λόγο από την υπεραπόδοση της, οσοκ... της οικονομίας και την πτώσφαρο διαφυγής 500 εκατομμύρια. και όχι μόνο. Στη συνέχεια Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο του Δανή και να λέει mm. Είναι φανταστικό ηγέτη. Θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός η μας μα ΗΠΑ και Ελλάδα. Είναι καλύτερα από ποτέ. Και η εβδομάδα κλείνει με τον πρόεδρο τη Γαλλία Μακρόν. Προσέξε στον κόσμο, Τραμπ Μακρόν δεν συμπαθιούνται. Έχουν τσακωθεί και δημόσια πάρα πολλέ φορέ. Και καταφέρνει ο Μητσοτάκη. Και φέρνει στην Ελλάδα τον Μακρόν να του πλέκει το εγκόμιο και να υπογράφει με δική συμφωνία με την Ελλάδα την ίδια εβδομάδα που το έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τραμπ Παιδιά ακούστε τώρα. Εγώ να χειροκροτήσω δάξι και δάξι να πω αυτά. μπράβο ναι. Ε, παιδιά που τ'αχαμε ξαναδεί απ' τα σνερά μας εμένα Πισόλεπτα Που τα σνερά μας εμένα Καρμαβί Θα Αυτό... είστε εσεί τότε επικεφαλή τη Ευρωζώνη. Σα ρωτώ δε. γιατί κυκλοφορούν <laughs> έντονα σενάρια, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να επιλέξετε το δρόμο τη Ευρώπη και να βρεθείτε σε ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Να πάρουμε, και να μην είστε υποψήφιο για τρίτη θητεία. Θα δώσω τη μάχη των, των εκλογών επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία το 2027. Σε παρακαλώ πολύ, μην κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαι. Κανεί δεν τα ξέρει αυτά. Τι είναι γραφτό του καθενό κάνει του καθενό, χωρίς νου ή με νου ε, δεν τα ξέρει κανείς οπότε κλείσαμε τα γαλλικά κλείσαμε τα ελληνικά κλείσαμε και τη Μαριλού το πολύ αγαπημένο έτσι κι αλλιώς τραγούδι και ψάχναμε και αφορμή να το ακούσουμε και να, ο Νίκο Ανδρουλάκης μας την έδωσε γιατί η μέρα έχει και πέτειο 27 Απριλίου του 1941 ε, τότε τέτοιε ώρες είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα οι Γερμανοί Η ελληνική κυβέρνηση και ο βασιλιάς είχανε φύγει πέντε μέρες νωρίτερα, παράτησαν το λαό έρμεο, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Έμεινε μόνος το λαός. Ήταν Κυριακή του Θωμά ε, τότε και ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης, αυτός είχε μείνει, υποστράτηγος Καβράκος, εξέδωσε μια ανακοίνωση, το ραδιόφωνο μετέδει τη λειτουργία όπως διαβάζουμε στα επίκαιρα, και διεκόπη, Ξαφνικά και ο κηφωνιτής διάβασε το εξής μήνυμα. λόγω της επιτακτικής ανάγκης να διακοπή πάσα κίνησης ιστασοδούς των Αθηνών του πυρεό και των προαστίων να όσοι κλειστά Άπαντα τα καταστήματα και οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σεστίαστων, οι, εξα... οι αξιωματικοί και οι στρατιώτε στου στρατώνε και οι αστυνομικοί στα τμήματά των. Απαγορεύω την έκτακτη έκδοση εφημερίδων και επειδή η πόλη είναι ανοχήρω του, ουδέποια αντίσταση θα προβληθεί. Αξιό να μην ακουστεί ούτε ένα πυροβολισμό, επειδή μπαίνουν να ζει όλα αυτά. Οι παραβάτε θα συλλαμβάνονται αμέσω και θα εγκλειστώσει εις στα σφυλακά φρουρούμενοι ασφαλώ. Αναπληρωτήν μου κατά την απουσία μου ορίζω το συνταγματάρχην Πεζόπουλον ε, Η παράδοση έγινε νομίζω αν δεν κάνω λάθος Στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας ήταν ένα καφενείο Και εκεί ήταν η στρατιωτική διοίκηση Μπήκαν να ζει μια τελετή Και το ραδιόφωνο μετέδιδε Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε Έλληνες οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο Ισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξεις στην την έρημον πόλην με τα κατάκλιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός, και θα μεταδίδει ψέματα Έλληνες μην τον ακούτε ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης ζήτω το έθνος των Ελλήνων Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε η κατοχή, η πείνα, η λαδέμπορη, οι εκτελέσεις, η αντίσταση, το ΕΑΜ, ο ελας το Δίστομο, τα Καλάβριτα, το Κομμένο στην Άρτα, μαρτυρικοί τόποι παντού στη χώρα και τέσσερα χρόνια μετά ακολούθησε η Κεσαργενή. Διαβάσαμε την ιστορία σε μικρά ονόματα. Είδαμε για πρώτη φορά αυτόν τον απίστευτο ηρωισμό αποτυπωμένο σε εικόνα στα συγκλονιστικά ντοκουμέντα που ήρθαν στην επιφάνεια τον περασμένο Φλεβάρι και προκάλεσαν δέος θαυμασμό, περηφάνεια σε όλο το λαό μας η εικόνα τους πέρασε στην Αθανασία και δικαίω επιβλήθηκε ως ένα μνημείο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας Αθάνατοι Οι 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεζαριανής Κι αυτοί μέσα απ' τα σιδέρα μανούλα Κι αυτοί μακριά στα ξένα Κάνουν πικρό να βαγάλουν τα χμανούλα και Yeah Από το σαράντα, το 44 τέσσερα, μέσω του Κουτσούμπα, από την προχθεσινή μεγαλειώδη εκδήλωση, συναυλία, στο Άλσο τη Κεσαριανής, για τις φωτογραφίες, ενώ και της Πρωτομαγιάς βεβαίω στο τέλος της εβδομάδας αυτή. Έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει πολλά και έχετε διφαντάζομαι, όσοι είστε πάνω στα social media και στα μέσα ενημέρωση για αυτή τη συναυλία, ανταλάρας επιμέλεια, ό,τι καλύτερο στο ελληνικό τραγούδι ήταν όλοι εκεί με τα καλύτερα τραγούδια, τα διαμάντια μας τα τραγούδια μαζί με τον κόσμο Αυτό στο χώρο της συναυλίας που έγινε μπροστά στο μουσείο ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο ευρωπαϊκών προδιαγραφών αν το δει κανείς χωρίς χιλιάδες κόσμουνα ένα πολύ ωραίο πάρκο έτσι μια πλωσιά πολύ ωραία δίπλα ήταν το τόπο της εκτέλεσης Ήρεμο, με τα κυπαρίσια να τον προστατεύουνε Και προχθές το βράδυ είχαν φωτίσει με κόκκινα φώτα το, το χώρο των εκτελέσεων και σε, στο σημείο που έχει τραβηχθεί η περίφημη φωτογραφία η μία από τις 7-8 πόσε έχουν δοθεί εκεί που περπατάνε και έχουν ανοιχτό το στόμα οι εκτελεσμένοι ε, μάλλον τραγουδάνε, μάλλον φωνάζουν σύσθη, σύνθημα και περπατάνε ρωμαλέ και κοιτάνε και το φακό με αυτή την, το θράσος και την, το μεγαλείο Λεπτά πριν το θάνατό τους Στο ίδιο σημείο πάνω στις πέτρες Που αυτές οι πέτρες τα είχαν όλα Και τα είχαν ακούσει από τότε Προβάλλαν με προτζέκτορα Αυτή ακριβώς η φωτογραφία Σε σχεδόν φυσικό μέγεθος Αυτούς τους 5-6 πόσους αποτυπώνει η φωτογραφία Να περπατάνε και να μας κοιτάνε όλους μας Αυτή ήταν η, η, η ωραία στιγμή Και δίπλα εξελισσόταν Και όλοι μαζί και η Παρίσια 200.000 που ήταν εκεί ακούγαν όλα αυτά τα τραγούδια σε έναν ωραίο συντονισμό, σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.880. Ξέρετε ποιο είναι στο τηλέφωνο, στο, στην άλλη άκρη τη γραμμή που λέγαμε. Σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό και τις πρώτες διαφημίσεις Έλα ρε στον λέω δεν ήρθες σήμερα. Ήρθα. Τώρα έρμαλα με το κόλπο του Τσίπρα. Θα τους έλεγα για έλα εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείται ψυχολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm -hmm. Τους περισσότερους από αυτούς. Είναι σε τώρα αυτό το τρίμερο δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο. Παλιού πνεύμα. Διάλεξε ή κανένα πλούσιο να πάμε ρεμα να τον πίσουμε να μα δώσει καφράκω από πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί. Δεν μπορούμε να τον πήσουμε εγώ κι εσύ. Ο τσίπα μπορεί να τον πίσει. Τι είμαστε το ίδιο είμαστε. Είναι ξέρμα να μου. Νέα, μπορεί να επιτυχεί όμω για να το λέω ότι πρόσφατα πετυχαίνει. Πάμε τι γέννη σε όλου, αυτό δεν κατάλαβε. Εκείνο ξέρει όπω έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Έτσι και τώρα. Α δεν είναι γενικό λένε. Δεν είναι γενικό, ίδιο έχει αυτό το άγιο τη φίκα. Α, το κεφάλι, δηλαδή μόνο τον τσίπρα επακλιά. Ποιο θα υπακούσει. Πιον τρέμει «Τι συζητάμε, άμενοι να λέμε χαζάνα, λέω κι εγώ» Για αρά, είσαι αυτό που μιλάει στον αέρα ή ο άλλο ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα. Ναι, στο σκάι δεν ήσουν. Ναι, ήμουν, γιατί. Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Skype που κορώεται με το πασχό και κάτι τέτοια. Ναι, αυτέ τι αλληλίε. Μπράβο, ναι. Θα να σου πω ρε φίλε. Όχι και φίλο, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθε. Τροποντινά τέλο πάντων. Ναι, δεν ξέρω τη μαλάκα. Είσαι που θα και φίλο. Ε, εγώ δεν είπα, έτσι. Άμα θέλετε να πούμε για σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα. Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι. Ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, άκου <laughs> εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον τζίπρα <laughs> Το χάνι. Ο Τσίπρα έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα. Ε, όλα όχι. Ε, ε δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα. Τι συνέβαλε λίγο, ο Τσίπρα ίσα που ακούμπησε. Ναι, παιδί μου ίσα που ακούμπησε, Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα. Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλι. Ναι, λέμε και για τον Κούλι. Να τα, τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει το Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι, να, την τη Παναγία Δεν δεν πάει Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται, είπαμε εμεί ότι είμαστε υποτίθεται. Υποτιθέστο. Αυτό που μιλά στον δεν είναι δημοσιογράφος, τι. Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβάς καναζόρι. Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά τη Ελλάδα. Άσε τώρα ρε μπα γλαμάτσι θα μα πει την εκατά τη Ελλάδο. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Εσύ δηλαδή τι. Πολύ σε ανέχτηκα. Ο Μιτσοτάκη είναι καλό, αυτό το πιστεύετε. Ε τι είναι ο Μιτσοτάκη, κακό. Άμα ήταν κακό θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι άρα καλό. Ωραία λογική. Αν δεν Αλέξης... έρχεται. Α, ah, ο Αλέξη σε πρώτο ελληνικό. Ε, φυσικά τώρα. Είστε φίλοι. φίλοι με τον Αλέξη. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξη και ο Κούλη. Ο άλλο είναι Κούλη, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξη. Ε, άμα θέλει γίνεται και αυτό, ο Αλεκούλη. Δεν είναι η πρόβλημα δε, αυτό. Ε, η δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπω ήταν πριν που τον έκανανε κουμάντο και εσεί και τα κανάλια. Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα, Αλέξη, έλα. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Έλα. Έλα να αλλιώ. Ναι περιμένω λίγο Περιμένω να τα ξαναπούμε Τσουτσούρωσε η τρίχα μου Κάτσε λίγο να τη μαλακώσω Γεια σα. Εκ μέρου των πολιτών του Ρετίνου θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μα. Όμω, oh, είχαν υγεία οι ευεργέτε μα. Κάτι στα κτίνη, δεν είναι. Το ξέρει ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ. Να το. Να τα κάνει τι. Δεν τσίνα. Και εσύ τι τα έκανε. Εγώ, σουβλάκια. Τέτοιο μαλακίκαση. Τι να κάνω, παχαίνουμε και όλα, τι να κάνουμε. Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκείνα σε δύο θεό. Και εσεί και ο Τίμιο να είστε λιγότερο τοξικοί γιατί μα κάνετε και εμά τοξικό και ο αγώνα μα δεν πρέπει να είναι τοξικό. Πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε. Να είναι ταξικό, κουμπάρε, γεια. Yeah. Ελά από το λέω. καλά. Λοιπόν, νομίζω είμαι. Ωραία. Λοιπόν, είχα δω μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργο Στακετ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο Συρίζα, ο τσίπρα, μάλλον είναι ο Εσύ τι λέει στη φωστολέ. Ε, και εγώ δυσκολεύομαι. Εκοσβατοπούλου θα έλεγα. Τί, πατέρα! Πιο πολύ από το τσίπα αντισύστημα οικοστατοπούλου. Βαριά κουβέντα τώρα. Εσύ λέει ότι ο τσίπρα είναι πιο αντισύστημα; Εγώ δεν είμαι social, εγώ με αριστερό. Ε, έρευση τώρα. Ενητιμή τώρα επειδή δεν ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα. Άμα την ξέρει προσωπικά πάω Πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η Μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για τεγκρέ και για χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι. αυτό το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. <Χελίους> Εδώ Ελληνοφρένια της Δευτέρα, 27 27 Απριλίου με φορτίο ημέρα Γιατί σαν σήμερα ξεκινούσε η σκλαβιά, η γερμανική σκλαβιά Την πολύ κρίσιμη, ιδιαίτερη και χρήσιμη δεκαετία του 40 Πέρασαν οι δεκαετίες, εμ, α, βγάλαμε Πασόκ, είχαμε δεξιά, είχαμε Χούντα Βγάλαμε και ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, αριστερά δηλαδή, ήρθε στα πράγματα η αριστερά, με πολλές ελπίδες, Βγάλαμε και Καμένο, μαζί με την. Πήγε πακέτο αυτό. Μαζί με την αριστερά είχαμε και τον Καμένο, ο οποίος τα έφερε η μοίρα έτσι τα πράγματα, που δεν ξαναβγήκε μετά και έφυγε. Αποχώρησε. όπως ε, λέει, τραβήχτηκε. Δεν εννοεί κάτι άλλο, εννοεί τραβήχτηκε από την πολιτική. Οπότε τώρα τον περιμένουμε. Και τι καλύτερο από αυτέ τι ψιλοειδήσει που αφήνει, τι φήμε, ο ίδιο το κάνει για τον εαυτό του, που λέει ότι μπορεί να ξανάρθει αν τον χρειαστούμε. Κύριε Καμίνη, Εκείνη... θα επιστρέφατε αν ήταν ο κύριο Δένδια. Φτιάχτηκα ε... ότι εγώ έχω κάνει μια πορεία 30 χρόνια βουλευτή. Έχω κάνει 12 χρόνια υπουργό. Θα ήταν ένα πρόσωπο που ενδεχομένω θα σα άρεσε τη γνώμη και την απόφαση που έχετε δημιουργήσει. Να σα πω, αν υπήρχε ένα εθνικό θέμα σοβαρό και θα θεωρούσα ότι έπρεπε να εμπλακώ, θα εμπλακώ. Δεν θέλω να εμπλακώ. Εάν θα χρειαστεί να γίνουν κάποιε συγκλήσει. Για να δημιουργηθεί, να κυβερνηθεί η χώρα, θα μπορούσα να βοηθήσω ακόμα και αν δεν έμπαινα μέσα. Έχω χορτάσει πια από την πολιτική. Δηλαδή δεν είμαι από αυτού που λένε ότι εγώ το έχω σαράκι και θέλω να πω. Αλλά πάντα ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ διαφορετικέ από αυτέ που τώρα υπάρχουν. Γιατί αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα είναι άρρωστο. Που ενδεχομένω θα σα άλλασε τη γνώμη και την απάντηση δημιουργήσει. Τι το ρωτάς, αφού έχει αποφασίσει να τραβηχτεί. Δεν χρειάζεται να συζητάμε τίποτα, άλλο, αλλά μπορεί να επανακάμψει και μακάρι δηλαδή. Μάλλον να μην χρειαστεί ποτέ να έρθουν τα δύσκολα σε αυτόν τον τόπο, γιατί αν έρθουν τα δύσκολα θα γίνουν εύκολα, θα έρθει ο μετά. Και θα έχουμε ε, μετατροπές των δυσκόλων σε εύκολα όπως καταλαβαίνει ο καθένα. Ο Τσίπρας, ε, δεν έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά ένα είναι το κυρίαρχο. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει ο κύριο Τσίπρα να αποτελέσει το πρόσωπο να ενωθεί η αριστερά όπω προείπατε. Θεωρώ ότι στι δεύτερε εκλογέ, ναι. Το δίνεται τέτοια δυναμική, eh. Θεωρώ ότι στι πρώτε. Κοιτάξτε. Βλέπετε τόση δυναμική. Εάν στι πρώτε εκλογέ. Δύο κόσμος Ότι δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση. και είναι μία ψήφο όταν δεν υπάρχει αυτό αυτοδυναμία που θα είναι. Mm -hmm. ο καθένα θα ψηφίσει με την καρδιά του και μόνο. Θεωρώ ότι στι δεύτερε εκλογέ. Θα καταλάβουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 500 κομμάτια. Και αυτό ο οποίο έχει τη δυνατότητα συγκλήσεων και διακυβέρνηση από τη μεριά τη αριστερά είναι ο Αλέξο Τσίπρα. Ο οποίο, αν δεν έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών, θα πηγαίναμε σε εκλογέ το 2019 με 37 δισεκατομμύρια και το Ταμείο Ανάκαμψη από πίσω και ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άρα θεωρείτε ότι αυτό το μεγάλο του λάθο. Όχι, για μένα το μεγάλο του λάθο είναι που έφυγε. Και του το έχω πει. Ναι. Μπορεί να είναι το μεγάλο του λάθο ότι έφυγε, αλλά όλο αυτό οδήγησε τον Αλέξ Τσίπρα να γίνει ένα σπουδαίος συγγραφέα. Και να ξεκινάει το βιβλίο να λέει ότι κοιμότανε και ακούει ένα τιτήβισμα στο μπαλκόνι και βγαίνει και ήταν ένα περιστέρι που είχε μπλέξει εκεί μέσα τα κάγκελα που είχε μπλέξει μια ντουλάπα. Τι είχαν εκεί, τίποτα μπουγάδα. Και έμπλεξε το περιστέρι, τη τίβιζε εγκλωβισμένο και βγήκε και το απελευθέρωσε. Εκεί του ήρθε το λάθο. Εκεί σκέφτηκε ότι πάνω παρετηθώ. Αν δεν είχε παραιτηθεί, δεν θα είχε γίνει συγγραφέα. Και ποιο θα είχε χάσει η τέχνη, η λογοτεχνία, η νόηση, η διανόηση γενικότερα. Όλα τα άλλα που λέει ο Καμένο είναι πολύ ωραία γιατί λέει είναι το μόνο πρόσωπο, λέει ο Λέξ που μπορεί να ενώσει από την αριστερά. Ο Καμένο μιλάει ως εκπρόσωπο αριστερά, να φανταστώ, και ξέρει καλύτερα, όμω είναι στην αναμονή και ο Μανδρουλάκη. Τα ακούσαμε πριν, Μαριλού. Οπότε θα υπάρχει ε, μια ουρά. Συσσώρευση, συνοστισμό. Θα μπορεί κάποιο να βάλει εκεί του αριθμού πώ έχουμε στα άλλα αντικατηριά τον σούπερ μάρκετ και παίρνει το νούμεράκι και παζ μετά εκεί και εξυπηρετεί σε μεσυρά. Γιατί υπάρχουν ένα εν ενεργεία πρωθυπουργό, όποιο είναι τώρα, Μτσοτάξη, όποιο θα είναι μετά δεν ξέρω ποιο από τη Νέα Δημοκρατία από αλλού και με καμιά δεκαριά σε αναμονή πρωθυπουργοί έχουν πάρει το νούμεράκι και περιμένουν να κόψουν μπουτιζαμπών και όλα τα υπόλοιπα. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Ναι, ναι. Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας στο Τζίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα. Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου. Από χόμπι Με το κέντυμα δεν το έχω. Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα mm -hmm. και στη χώρα η σταθερότητα. Να καθίσω γιατί ή παθένα έρθει να δική πίσει. Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντίλη να κλάψουμε. Είναι σε ταξιούχο στο δημοσίω. Ο υπουργό του, ο Κατρούκαλο, μα έχει κόψει τι εντάξει. Και τι θα τι κάνετε. Εγώ τη μολάκι στα γόνα που δεν χοραιώνει παιχνίδια. <laughs> όχι, καλά σα έκανα. Θα επιστρέψει και με πένα βγει να μιλάει. Να σου επιστρέψει. Να επιστρέψει αυτά που μα έφαζε. Ναι, ναι, θα... πηγαίνε στο θα... ταχυρομείο, απέψω, να περιμένετε να δώσουνε. Που τα κλείσα ναι, εκεί που ήταν το χειροδρομή παλιά. Περίκει ούτε να μιλάει ο λέξη. Και όμω μιλάει. Ποιο δικαιούται να. Να μιλάει. Για mm. να μου λέτε. Πώς Ποιος. κυβερνήσει τη χώρα. Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου. Ποιο δικαιούται να μιλάει, κανένα από αυτού που κυβερνούν από στολέ. Να, να, να, σάλω να σάλω. αντισύστημα η κυρία Τι, στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, όχι. Α, μην ακούσω εγώ αντιστημική, ξέρει. Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα. Μπράβο, και... σα ίδια... εγώ... ευχαριστώ, Κυριακό Μητσοτάκη, ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ. Δεν θέλω κανέναν από αυτού που καιρού να βγει ένα άλλο άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο, κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη. Σα είπα εγώ για τη ζωή που είχε αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, Θα yeah. αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Ελά, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Α, Ισκάλο. Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε σε ένα εχογραφημένο με μια μαλακία ένα παίζει, έκαναν φάρσα. Έλα. Όχι, αύριο δεν είναι η που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσα. Ναι, ναι, προπενταετία όμω. Το Jokes Phone, κάπω έτσι είναι γνωστό. Ναι, να και ναι, και βάζα. σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό. <laughs> χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζω την εχογραφημένο. Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν εχογραφημένο και τα φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα λέω του και ρατάρε τι καλά που το στήσανε. Ναι, γιατί είναι το σημείο για φαρμογιός και δεν την ξέρετε κανένα Αυτό ναι Εσύ την ήξερε το φανταστώ σίγουρα Ε βέβαια τώρα τι κολλητευόμαστε Έλα, όπω το λέτε. Έλα. Λοιπόν, έκανε ένα μικρό τζάμπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό. Σίγουρα, Χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο Ά, θέμα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο χατσικολάου, για να καταλάβει. Ναι, όντω, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την κλετσιποσιά του στην έχει Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί φίλε, άλλα ανθρώπινα. Ένα που έχει δει το του φίλο μπροστά στα μάτια του να και τον είχαν πίσω από τα σίδερα και νερεσπέ. Για άλλη μια φορά, Μια γραμμική φορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι Θεοβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη. Και από ό,τι διάβασα, παντσιφί τον άφησαν έξω. Ναι, ναι, ομόφωνα. Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτό. Πραγματικά, ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί οι δικαστάδε. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί πραγματικά το παιδί βγήκε έξω. Μιλάμε, νιώθω, λε και βγήκε ένα συγγενή μου Ξέρεις, η εκπομπή δικαιώματο έχει πάρα, πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρει δεκαετίε. Ξέρει, μέσα από τι δεκαετίε και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνει και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή, έγινε γονέα δύο παιδιών. Τέλο πάντων, κάνε και εδώ. Και σε πολλά πράγματα, να με διαφωνώ με αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα θέλετε, τα πράγματα, με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέει ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι εγώ τουλάχιστον παρελθόν. Θέλουν, ε, ξέρεις, να τα να τα σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το και με το χαβαλί. Όμω, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρα και με τα παιδιά και αυτά, και βλέπω την κατάσταση πόσο προσαρμοσμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σα. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώ. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά τέλειω. Δηλαδή, θα τα μπαλκόνια, ή θα φτιάχνουμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε, ή θα τα σπαταλίσουμε στου ψυχολόγου που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Ωραία τα λέει εδώ ο Ακροατή και κάνει αυτέ τι σκέψει και αυτού του συνειρμού. Κρατάω εγώ ότι. Μα άκουγε ανήπαντρο, φοιτητή μάλλον, δεν ξέρω, μικρό, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά 27 χρόνια. Λογικό μέσα σε αυτά έχουν φτιαχτεί οικογένειε, έχουν διαλυθεί οικογένειε, έχουν γεννηθεί παιδιά. Και προχτέ, χτε, πότε ήταν στην Ελλειούπολη που είχαμε μια συναυλιούλα, μουσική διαμαρτυρία για το έκτρομα που έχουμε εκεί στο προφητηλία. Ήρθε ένα, νομίζω, κάπου εκεί ήταν η ηλικία, σαν την Ελληνοφρένεια, και μου λέει: Σα άκουγα από το αμάξι του μπαμπά. Και μετά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και πάει να γίνει γιατρός, ε, σας ακούω και τώρα και νιώθουμε πολύ ωραία εμείς που ακούμε ότι κάποιοι μεγάλωσαν ωραίο, ενθαρρυντικό και μας αρέσει. Απ' την άλλη περνάνε τα χρόνια αυτά τα υπαρξιακά που κάθονται πάνω στους ανθρώπους όταν κάνεις τις συγκρίσει με νεότερους κυρίως ή με γεγονότα που έχουν συμβεί και τα ζήσει στο παρελθόν, αλλά όλο αυτό είναι... Αναπόφευκτο δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάντω εννοείται για όλε αυτέ τα λόγια που λέτε και τη συμπόρευση. Κυρίω για την συμπόρευση και την αλλαγή στον τρόπο όπω περιέγραψε εδώ ο Κροατή. Πώ τα έβλεπε παλιά που εμεί τα αποδομούσαμε κάπω και τώρα που τα ε, βλέπει και ο ίδιο με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο διαφορετικό. Δεν μπορεί να τα αντέξει όλα αυτά αν δεν τα κοροϊδέψει κιόλα. Αν δεν του βγάλει τη γλώσσα χωρί να χάνει την οπτική, το βασικό στόχο και αν δεν το κάνεις αυτό με συγκεκριμένη από συγκεκριμένη οπτική γωνία αν δεν συμβαίνουν αυτά τα δύο είναι σάχλα αν συμβαίνουν αυτά τα δύο δεν μιλάμε για μας μιλάω γενικώ. ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα. Στις ειδήσει, λοιπόν που ψηλό χάνονται είναι και αυτή που θα ακούσουμε τώρα που μεταδόθηκε βέβαια από κανάλι υλικό από τη συγκεκριμένη κάμερα που παρουσιάζει σήμερα ο Α βρέθηκε και κατασχέθηκε με εντολή του δικαστηρίου στο σπίτι ενό δικαστικού πραγματογνώμων τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στο πλαίσιο τη δίκης για τα χαμένα βίντεο. Όπω λένε συγγενεί και δικηγόροι του, ανέτεια δεν είχε συμπεριληφθεί ποτέ στη δικογραφία. Παρότι δείχνει ξεκάθαρα τη συστοιχία των βαγονιών και την έκρηξη. Σήμερα καταγγέλνουν πω λείπουν 4 ώρε υλικού, ακόμα και η στιγμή τη έκρηξη. αυτή κάμερα φαίνεται ολόκληρη η διαδρομή τη εμπορική και τη συμβατικής αμαξιστυχίας και η στιγμή της σύγκρουσης ξεκάθαρα και από πολύ κοντινή απόσταση και αυτό το υλικό δεν υπήρχε ποτέ στην δικογραφία αλλά και από αυτό που κατασχέθηκε λείπουν τέσσερις ώρες από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της μοιραίας σύγκρουσης. Πώς έγινε, ακούγαμε το Φλωρίδη που έλεγε και του άλλου υπουργού, κύριο ο Φλωρίδη, ότι ο κύριο Μπακαήμη, εκείνο η εισαγγελέα, έχει κάνει εμπεριστατωμένη έρευνα και έχει φτιάξει μια δικογραφία με χιλιάδε υλικά, σελίδε. Και εδώ βρέθηκε ένα βίντεο τυχαία, από το οποίο βίντεο λείπουν τέσσερι ώρε, από τι 11 ω τι 3 παραπάνω αυτέ. Αλλά. Ε, όχι, τέσσερι είναι. Ε, να θυμηθούμε ότι το, η σύγκρουση έγινε 11 και 20 το βράδυ και κατά μια διαβολική σύμπτωση έχει χαθεί 20 λεπτά πριν και οι υπόλοιπε ώρες μέχρι τις 4 στα ξημερώματα και αυτό έχει χαθεί όλο το βίντεο μαζί με το κομμένο απόσπασμα ωραία είναι όλα αυτά η δικαιοσύνη στον τόπο πάει πάρα πολύ καλά το καταλαβαίνει ο καθένας έχει ξεκινήσει και η δίκη περιμένουμε εκεί όλα αυτά προφανώ θα συζητηθούν τουλάχιστον και θα αποκαλυφθούν από εκεί και πέρα θα υπάρχει και δικαιοσύνη Είναι ένα μεγάλο θέμα, ερώτημα, quiz σε αυτό τον τόπο. Φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού, διαφημίσει μαγκαζίνα, εμεί αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σα, Έλα, Πόστολα Ρέ, Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το Μαλάκα, τον Καλογερόπουλο από χθε, αλλά μου έχει κηρυχθεί κάτι άλλο και θα το πω εντάχει. Αλλά με τον Ισραήλ, γιατί μεθαύριο η Τουρκία δεν του να την αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνει του την πεκεί, γιατί σου λέει Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χάμα, μου τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολά. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, Μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Πιο ΝΑΤΟ. Το να σου λέει με αυτέ τι που λέει ο Καλογερόπουλο, ένα μαλακά Μακεδόνα που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξαντρο έκανε το σαυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει του Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικό να λέει τέτοιε μαλακίε και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάκ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάκ είχε πόλεμο. Α, είχε μην πολλά. είναι μια μαλακία ένα, αμέσω δεν πάει καλά. Ναι, ναι, όχι, πάει. Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά το, δεν μπορώ. Το κακό είναι ότι. Το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε μου η προπαγάνδα ότι ο άσαγ α πούμε που ήταν κατά τον ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπερτηρητή Τουρκία, ο άσατ. που του κάνει πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει το γιατί ήταν χοντρό μου τι χθε. Έχω κατηγορίε πολλέ φορέ μαγαζιά και πελάτε στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με του ταβατζήδε τη εταιρεία. Δεν λέω πια μα όλε, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί, να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει εμισόρα. Τώρα φιλά τότε γιατί μου λέω την έτοιμη. Μου λέει γιατί εταιρεία με αναγκάζει να Μέχρι σ' όρια 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει να ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουνε. Γιατί λέω δεν πρέπει να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει υποστήριξη. Άμα α, ακυρωθεί η παραγγελία, με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μα το ζητά δύο ώρε για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε την ταβαντζήλικα μα κάνουνε. Ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκε, οι πελάτε. Εγώ εκείνη νότως, είχα μία παραγγελία. Αυτή αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από δύο ώρε. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκε, οι πελάτε <οζάτορες> οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει του deliveryδε να πάνε σε αυτέ τι κολοεταιρείε. Ακριβώ όπω ο Ρο, αυτού του κολονταβατζίδε οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα πέντε παραγγελίε. το τελευταίο σου έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά, μας, κάνα μα κάναν παράπονα. Με λέει μα, με σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβε. Αυτά πληρώνουμε όλοι. Καλά <οζή> <οζή> <οζή> που παίρνε και εσύ και μαθαί με τα νέα delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά. Ε ρε φίλε ν Και δεν με τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατέχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο σου λέει τσεύλεπα φίλε έκανε σβολτούλε και καθώς τον περίμενε. Δεν περίμενε ένα μαλάκα, περιμένω τον μαλάκα, τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στον μαγαζάτορα και στην εταιρεία. Και στον delivery βάλτε όριο γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκε delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτούς συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατό βγαίνοντα από την πολυκατοικία. Ολο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα. Κωστολιά σου. Γεια σας. Και ήθελα να ενημερώσω στο Μαρκόνι ότι σήμερα η ελεύθερη ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του Άντε του Τραμπ, για τους το. εξωγήινους. Το. Εντάξει. Αν και έτω, θα το ξέρει, δεν αλλά το τέλος πάντων, λογικά θα το ξέρει. Ε, δεν τον. Δεν τον να μιλήσει. Εσάς ναι. περιμένω το να το πράγμα Καλή εβδομάδα. Πολλέ οι εξελίξει σχετικά με του εξωγήινου και τα πάντα. γίνεται. Χαμομιλιούνια! Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε. Μπιγκελόου. Καινούργια οδύτε, ονόματα. Οδύτε, Μετά οδύτε, το, το Πάσχαο. Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά το, έγινε και σε μπάγκαλό. Τώρα είναι μπιγκελόου. Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα. Όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα. Και μεγίγει εινό παρέα. Να. Ναι, και μεγίγει εινό οντακιά. Αλλά πολλά. Επικραλήθηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό του τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο Χτυπήσαν <κύνενε> το Λουίς Ελιζόντο ο Λουίς Ελιζόντο χτυπήθηκε Έ, ο Λουίς ο Λουίς Ελιζόντο ναι ναι τι έγινε το, <σκύνενε> το, <σκύνενε> <ευτυχώς σκύνενε> τον, τον αναγκρίτησα αμέσω και τώρα πάει καλά οι αλίτες του Μητσοτάκη αλλά μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιτερ σκοτώσανε έχουν πεθάνει πολλοί αστρονάφοι δεν το φοβόμουν εγώ το πολύ. Μαλέγεις, να. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.